Στοίχη 39-42 «Οι Σαμαρείτε πιστεύουν» 39 42 οι σαμαριτε πιστευουν 39 απο την πόλη δε εκείνην Σιχάρ πολλοί από τους Σαμαρείτες... ...επίστευσαν εις αυτόν, ότι είτε ο Τίτο Μεσσίας... ...ένακα του λόγου της γυναικός που εμαρτύρει... ...ότι μου είπαν όλα όσα έπραξα... ...και αυτά ακόμη τα ιδιαίτερά μου... ...τα οποία δεν ήξευραν ούτε εκείνοι με τους οποίους συζώ ...και από χρόνων πολλοί με γνωρίζουν» 40 Όταν λοιπόν ήρθαν προς αυτόν οι Σαμαρίτε, τον παρεκάλουν να μείνει διαπαντό μαζί τους και έμεινε εκεί δύο ημέρες. 41. Και από την διδασκαλία την οποία τους έκαμε κατά τις δύο αυτές ημέρες, επίστευσαν πολύ περισσότεροι από εκείνους που ήλθαν στο πηγάδι και τον προσεκάλεσαν να μείνει στην πόλη των. 42. Και στην γυναίκα έλεγον ότι δεν πιστεύομαι πλέον για τα όσα μα είπε εσύ... Διότι εμεί οι ίδιοι έχουμε ακούσει Αυτόν και γνωρίζομεν ότι ο Αυτός είναι αληθός ο σωτήρ ολοκλήρου του κόσμου, ο αναμενόμενος Μεσσίας, ο Χριστός.